Σε ό,τι αφορά την ΚΟΟΦ, η συγκεκριμένη έκταση έχει επιταχθεί από το 2017. Δεν τη λένε επίταξη δήμαρχη, συγχωρέστε μου τη διακοπή, η παραχώρηση ήταν. Ε, κοιτάξτε να δείτε, ε, η λέξη που από χτες παίζει στα μέσα μας δικής Είναι σεληνώση, πολύ βαριά η επίταξη. Ε, μην μπαίνουμε τώρα στην ε, κριτική των όρων, mm. έτσι. Ε, αυτό που αντιλαμβάνεται ο Δημότης και ο ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μια διαδικασία επίταξη ουσιαστικά ε, συγκεκριμένων εκτάσεων στα πέντε νησιά. Ναι, αφού σε είναι και αφορά... απόρριτο, δεν τι κάνατε πρώτα. Αφορά... Εσύ, γιατί σε ό,τι αφορά, αφορά λοιπόν. Προτείνετε. Ακούστε με λίγο, λοιπόν, αφήστε μου όμω γιατί δεν ναι, ναι λοιπόν Απλώ να για να γίνει πιο ζωηρή σε... η συζήτηση. Ακόμα πιο ζωηρή λοιπόν. Αφού είστε υπέρμαχο <laughs> των ζωηρών συζητήσεων. <laughs> σε ό,τι αφορά τον Ισί τη η συγκεκριμένη έκταση παραχωρήθηκε. Το 2017 Σωστά, το είναι, συ, είναι συγκεκριμένο ΦΕΚ, αφορά στην ίδρυση του Ποροαναχωρησιακού Κέντρου, το υπονομαζόμενο ΠΡΟΚΕΚΑ, mm -hmm. και καλύπτει μία έκταση 72 στρεμμάτων. Χτες για την κό δεν ανακοινώθηκε τίποτα καινούριο. Δυστυχώς η παραχώρηση αυτή έγινε εδώ και τρία χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό που σήμερα συμβαίνει... Δύο χρόνια από το Φλεβάρι του 2017... Ναι, βάρει δηλαδή το 17, έχουμε 20 τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει δημόσια, να ανακοινώνεται από συγκεκριμένη δημοτική παράταξη ότι από τούδε και στο εξής κινδυνεύει η κόσμος να μετατραπεί σε μόρια, αγνώντας η ίδια παράταξη ότι διοίκησε τον τόπο τα προηγούμενα πέντε χρόνια και επί των ημερών τη συνέβη αυτό, και Για το δεν απεκρι... γνωρίζουν και η δύναμη αλλαγή, θα λέει αυτά, το απε... εξέδωσε. Α, ακριβώς και το απέκρυψε επιμελώς από τους συμπατριώτες μου ότι τότε παραχωρήθηκε αυτή η έκταση με όσα συνέβησαν στο ενδιάμεσο διάστημα και αυτό που εγώ έχω να πω στην προκειμένη περίπτωση ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι και σταθερά αταλάντευτοι στην διαδικασία και στην διεκδίκηση που έχει να κάνει με την γενναία και πλήρη αποσυμφόρηση της δομής...